Την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα που πλήρη συναυτίσει ο ρασίσμου. Γραμμές του σώματος, κόκκινα χείλη, μέλι ειδονικά, μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα, πάντα έμορφα και αχταίνιστα σαν είναι να πέφτουν λίγο επάνω στα σπραμέτωπα. Πρόσωπα της αγάπης Όπω θα θέλουν οι ποιησίε μου μέσα στι νύχτε τη νεότητό μου, μέσα στι νύχτε μου κρυφά συνεννημένα.